Δεν τεκτιβάγια. Καλή μην μικρή Ποαρό. Καλώς ήλθατε. Σαν ακόμα ένα επεισόδιο. Αυτού εδώ. Του τίμου του podcast. Του podcast που έχει έρθει να κάνει τι, Γιώργο. Να ξυπνήσει τον Ηρακλή Ποαρό και την Μης Μάρπουλ που κρύβουμε μέσα μας, Μαρία. <χω, χω, χω. Ωiiiiii! Oh. Oh, oh, oh, Μου άρεσε! Η Ήταν <laughs> χριστουγεννιάτικο αυτό το ξύπνημα του Ηρακλή και τη Μύση. Είσαι μέσα στο mood δηλαδή. Δεν είμαι εγώ μέσα στο mood Δεν φοράω εγώ σκουλαρίκια μπάλε. Μπάλε. Χριστουγεννιάτικε πάντα. Λοιπόν. <Λίπον> Τι κάνετε, Δεκτυβάκια. Ακόμα μία τρίτη εδώ στα αυτιά Εορταστική, να πούμε πώ. Ε, ναι, εντάξει τώρα, παιδιά. Πρώτο-τελευταίο επεισόδιο πριν από τα Χριστούγεννα είναι αυτό. Ε, προπαραμονή, όπω καταλάβατε, Χριστούγεννα. Ποιοι θα βγάλουν επεισόδιο. Εμεί. Το ε, κάνουμε το τελευταίο του χρόνου. Ναι. Αλλά. Αλλά. Για να μην πάμε κατευθείαν εκεί. Πρέπει να πω το ποιηματάκι μου. Το, το οποίο είναι. Μπράβο. Για όσου είστε πρώτη φορά σε αυτήν εδώ την παρέα, Να πούμε ότι μπορείτε να πάτε να μα ακούσετε στο Spotify, να βάλετε και τα 5 αστεράκια σα. Γιατί ο αλγόριθμο, όπω έχουμε πει, δεν ξεχνάει. Σημαντικό σε αυτό είναι να πάτε να γράψετε και κανένα σχόλιο. Αν θέλετε από κάτω, γιατί, γιατί όχι. Μπράβο, μου αρέσει. Το θυμήθηκα, είδες Ναι. Η άλλη ακουστική πλατφόρμα που μπορείτε να μα βρείτε είναι το Apple Podcast. Να πούμε ότι βρισκόμαστε και στο YouTube. Ακριβώ. Crime Groupers. Κάτω παύλα. Podcast και εκεί. <laughs> Παντού αυτή η κάτω παύλα θα μα κυνηγάει. Όχι, εκεί νομίζω και το Crime Groupers. Μου αρέσει που νομίζει. Ναι. Ωραία. <laughs> Ωραία. Ναι, όπου και εκεί ισχύει ακριβώ το ίδιο, θα κάνετε ένα like και ένα subscribe αν θέλετε. Και εκεί το σχολιάκι σα, γιατί όχι. Βοηθάει πάρα πολύ. Εξάλλου έχουμε πει: Το πιο εύκολο σχόλιο που μπορείτε να αφήνετε κάτω στα. Ε, στο section, τέλο πάντων. Γιατί μπερδεύομαι. Είναι αυτά που ζητάμε στο τέλο του επεισοδίου. Και για όσου δεν φτάνουν μέχρι το τέλο του επεισοδίου, μόλι πήρατε ένα spoiler alert. Γιατί στο τέλο του επεισοδίου κάτι ζητάμε να αφήσετε. Καταλάβατε, είμαστε διαδραστικοί εμεί. Τι νομίζετε. Τέλος, να πω ότι μπορείτε να έρθετε και να μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας στο Instagram, όπου εκεί είμαστε Crime Groupers, κάτω παύλα, πάλι, podcast. Χωρίς το πάλι. Χωρίς το πάλι, ναι. <χωρίς> εκεί θα βλέπετε εικόνες από τις υποθέσεις τις οποίες έχουμε φέρει, διάφορα νέα. Θα παίζετε λίγο με το Γιώργο, έτσι, με κάτι αναρτήσεις που κάνει, κάτι ιστορίε, κάτι τέτοιου είδους αλληλεπιδράσει. Θα μπορείτε να μας στέλνετε τα πιο κρύα σα ανέκδοτα. Ναι! <χωρίς> Γιατί το έχουμε πάει σε άλλο level εμείς τον τελευταίο καιρό <laughs> <laughs> Δεν είμαστε απλά ένα crime podcast Είμαστε ένα κρύο crime Podcast. Ναι, προσπαθούμε, ρε παιδί μου. Αυτό. Γενικά, όπω ξέρετε, μα αρέσει η αλληλεπίδραση και θέλουμε να την έχουμε μαζί σα. Να σα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί από τότε που ξεκινήσαμε την τέταρτη σεζόν έχετε κάνει χαμούλη και σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Με σχόλια, με κρύα ανέκδοτα που στέλνετε, με υποθέσει που προτείνετε και οι ίδιοι και ειδικά όταν το κάνετε αυτό, σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ γιατί είναι ψωμάκι για μα αυτό. Ναι, ρε παιδιά, γιατί έχουμε πει, άμα δεν κάνετε κι εσεί λίγο Πώ θα δουλέψει όλο αυτό, Δεν γίνεται. Εδώ είμαστε. Πώ το λένε, συνεργατικό. Συν Αθηνά και χειρακίνη. Μέχρι <laughs> να το ακούς. Ού, ωραία πάσα. Για πες εσύ για τους Μερακλίδε όμως. Για τους Μερακλίδε που έρχονται στην παρέα των Dedectivacίων. Μπορείτε, άμα θέλετε, να περάσετε στην πλατφόρμα του Buy Me a Coffee. Και ειδικά τώρα, που είναι και Χριστούγεννο πρωτοχρονιά. Εάν θέλετε να κάνετε ένα δωράκι σε αυτά εδώ, τα τίμια, τα ντετεκτιβάκια, μπορείτε να το κάνετε μέσα από αυτήν την πλατφόρμα. Τι θα κάνετε εκεί? Θα πάτε να μα κεράσετε ένα γκλουβάιν. Αυτό. <laughs> φύγαμε από του καφέδε, ξέρετε τώρα. <laughs> Μακάρι να μπορούσα να το μετονομάσω γκλουβάιν, αλλά δεν μπορούμε. Εντάξει, buy me a drink. Αυτό, ναι. Αυτό ακούγεται κάπω. <laughs> Κυράσπουτο. <laughs> <laughs> Κυράσκουρο. <laughs> λοιπόν. Πάμε. Τι νέα είχαμε αυτήν εδώ την εβδομάδα. Την εβδομάδα που μας πέρασε, εγώ συγκέντρωσα δύο. Ναι, wow. ναι τα οποία έτσι μου φάνηκαν λίγο κίνκι, ε, να τα πω. Κίνκι, ναι, okay. και στη Θεσσαλονίκη, οι yeah. νίκησαν φορτιγό και έκλεψαν πατίνια. Και γιατί αυτό είναι κίνκι. Κίνκι, ε, που λέω λόγος ρε παιδάκι μου, για να κινήσει λίγο το ενδιαφέρον. Ρέμισε, δεν κάνουμε clickbait. <laughs> Όχι, δεν κάνουμε. Άρα δεν είναι κίνκι. Μα δεν ανεβάζουμε τίποτα στο... <laughs> στους τίτλους <laughs> για να είναι clickbait. <χει> του παραπλανεί. Λοιπόν, στην εξιχνίαση κλοπή μεγάλου αριθμών ηλεκτρικών πατινιών οδήγησε η έρευνα τη αστυνομία, μια και εξιχνιάστηκε έγκλημα το οποίο έγινε τον προηγούμενο Σεπτέμβρη. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι την Πέμπτη στι 12 του μήνα πιάστηκε ένα ε, 34χρονο ημεδαπό, στο οποίο σε βάρο σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτούργια <χει> ε, και πιάσανε μαζί του και έναν. Συνεργό Αφού οι δυο τους και υπάρχει και πιθανότητα Να ήταν και άλλος συνεργός μέσα mm -hmm. Εισήλθαν σε αποθήκη μια εταιρεία παράνομα, δεν λέμε ποια είναι η εταιρεία προφανώ, και έκλεψαν συνολικά 291 ηλεκτρικά πατίνια που έφεραν πάνω τους τις μπαταρίες και 130 μπαταρίες για πατίνια που βρίσκονταν στο χώρο. Uh -huh. Συνολική αξία 44.370 ευρώ. Έλα ρε! Ναι, Σαν δεύτερο νέο έχω φέρει που με νευριάζει και λίγο, ότι ξαναανοίγει το κλαμπ που ήταν στη λεωφόρο βουλιαγμένη με δικαστική απόφαση. Ποιο κλαμπ? Ποιο κλαμπ? Καλή ερώτηση. Εκείνο το κλαμπ που πέρυσι το καλοκαίρι είχε ποτίσει κάτι ανήλικα, Α, συνολικά, συνολικά 8 ανήλικους με... Τα ποτάμπομπε που λε. Και η δικαστική απόφαση, λοιπόν, επικαλέστηκε η οικονομική βλάβη του επιχειρηματία μέχρι την οριστική εκδίκαση τη υπόθεση. Και έτσι τον αφήσαν να ξαναμπεί. Αλλήμοντα. Στην επιχειρηματική ζωή. Έ, ρε, παιδιά, τώρα, αφού τα έχουμε πει, ναι. φέρνει λεφτά στο κράτο κάτι τέτοια μαγαζιά. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο και να αναφέρω, γιατί πέρα να πάμε χώριο podcast, θέλουμε να γίνουμε και λίγο πιο international. Mm -hmm. Να λέμε πώ. Και μήπω θε να συζητήσουμε λίγο την εκτέλεση του CEO τη United Healthcare του Μπράιαν Τόμσον από τον Λουίτζι Μαντιόνε Μας κλέβεις τις υποθέσεις? Τι φέρνει τα νέα. Όχι, oh, δεν τι φέρνω, <laughs> αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει ένα τεράστιο σούσουρο. Έχει γίνει, ναι. Μια και όντω τα ασφαλιστικά ζητήματα στην Αμερική είναι πάρα πολύ περίπλοκα και πάρα πολύ ακριβά. Ναι, ισχύει. Και ο συγκεκριμένο άνθρωπο που κατηγορείται. Λουίτζι. Λουίτζι. Δολοφονεί... Ναι, ο Λουίτζι. Που... Τιμή, Μάριο. Ξέρει ποιο είναι το αστείο. Τον αδελφό του, όντω τον λένε Μάριο. Έμα. Είναι όντω βέρα ηταλική οικογένεια, η οποία με στην Αμερική. Τουρούτου, <laughs> τουρούτου. Τέλο πάντων, άμα το πάρουμε σε λίγο πιο φανταστικό πλαίσιο, θα λέγαμε ότι ο Λουίτζι αποφάσισε να σώσει την πριγκίπισα που στην προκειμένη είναι η ασφάλεια των Αμερικάνων, οι ασφαλιστικέ και η υγεία των Αμερικάνων. Από τον κακό. Πώ τον λέγανε, τον Δρακάκο. Δεν θυμάμαι πώ λέγανε τον Δρακάκο, τον κακό του Μάριο. Αυτό, ναι, από τον κακό του Μάριο που ήταν οι ασφαλιστικέ που ήταν ο Λουίτζι Τόμψον. Ο Τόμα Πώς τον λέγανε, που ο Δράκο και καλά ήταν ο Brian Τόμσον. Α, οκ, οκ. Παρ' όλα αυτά, ναι. μεγάλο σούσουρο έγινε. Μεγάλο έγινε, ναι. Στην Αμερική, να πούμε επίση για όσου μπορεί να μην το έχουν παρακολουθήσει τόσο πολύ, τον έχουν κάνει ψιλοήρωα. Εκτό από ψιλοήρωα που τον έχουν κάνει οι Αμερικάνοι, νομίζω ότι το TikTok οργιάζει από το πόσο όμορφο είναι. Και επειδή στην Αμερική γενικά έχουν μία τάση του όμορφου δολοφόνους να του ψιλοθεοποιούνε, mm, έχει okay. γίνει ακόμα περισσότερο σούσουρο. Εντάξει, ναι, βέβαια προσωπική μου άποψη και ξέρω ότι η ομορφιά είναι πολύ υποκειμενικό. Δεν το θεωρώ και πολύ όμορφο. Ε, καλά, αλλά, εντάξει, anyway. δεν είναι και πώς τον λένε. Βρέσεις μου έναν κακό άσχημο δολοφόνο της Αμερικής. Ο Τζεφριντάμερ. Ο Τζεφριντάμερ ήταν ωραίος. Α, άσχημο είπες. Άσχημο είπα. Ε, Ο Τζον Κέισι, π.χ. Δεν ήταν και έτσι, να λε πώ έχουν τρελαθεί. Και επίση είναι πιτσιρικά. Ναι, εντάξει, ότι είναι πιτσιρικά στη σειρά. Έτσι έχει... ε, παιδί μου, είναι πιτσιρικά ωραίο δολοφόνο. Mm -hmm. Έχουν τρελαθεί, σου λέω, στην Αμερική. Θα με περάσουν το... καλά μέσα στη φυλακή. Δεν ξέρω τι θα κάνουν <χει> μέσα στη φυλακή. <χει> και εντάξει, τώρα δεν το φέρνω αυτό το νέο για να σχολιάσουμε την ομορφιά του. Απλά το λέω σαν fact ότι ένα άλλο λόγο που έχει γίνει τόσο σούσουρο είναι εκτό από την εξωτερική του εμφάνιση και όλο το background που είχε. Το background, ναι, το οποίο. Θεωρίε συνωμοσία θέλουν ναι. να σχετίζεται πάρα πολύ με έναν αριθμό, με ένα τριψήφιο αριθμό το 286 Ναι, που το είχε παντού ναι, το 286 παντού. post 200, 286 followers 286 Ανε... ανέβηκαν το μεταξύ στο ίντερνετ όλα του τα στοιχεία, από όλους τους λογαριασμού λογαριασμούς που τα είχε Προφανώ. και ήταν όντως παντού έπαιζε Ναι, είχε ένα Pokemon στο cover από το... στη φωτογραφία εξωφίλου ασικά από το Twitter το οποίο ήταν το Pokemon αυτό με τον αριθμό ενώ 286 είχε ένα πρόβλημα το οποίο είχε πάθει στη σπονδυλική του στήλη είχε πάθει οπότε... ναι ναι οπότε μάλλον υποψιάζονται πάρα πολύ ότι είχε και ο ίδιος backstory με τις ασφαλιστικές ε, να πούμε βέβαια ότι έρχεται από πλούσια οικογένεια πλούσια εύπορη α δεν ψηλοέρχεται προέρχεται όντω από πολύ εύπορη οικογένεια αυτό. της Αμερικής η μαμά του έχει τελειώσει σε ένα πάρα πολύ γνωστό πανεπιστήμιο με πάρα πολύ καλού βαθμού στην Αμερική. Το ίδιο έχει κάνει και ο ίδιο. Γι' αυτό όλοι παραξενευτήκανε. Mm -hmm. Επίση παραξενευτήκανε πάρα πολύ με το μανιφέστο το οποίο και βρήκανε την πρώτη φορά στα πράγματά του που τα είχε αφήσει σε ένα πάρκο στο, στο Central Park, Central Park yeah. αλλά και τη δεύτερη φορά που πήγαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του που μέσα σε μία τσάντα βρήκανε και το όπλο αλλά και άλλο ένα μανιφέστο που είχε γράψει όσον αφορά την ελευθερία των πολιτών ναι, και νομίζω ότι πάνω του το βρήκανε, το σε μια τσάντα που κουβαλούσε, που είχε, ε, μέσα είχε τις πλαστές ταυτότητες που χρησιμοποιούσε και το manifesto ξανά. Ναι. Που anyway, και γι' αυτό γίνεται λίγο σούσουρο Ότι πολύ εύκολα μπορέσαν και βρήκαν δύο φορές το μανιφέστο Και θέλω να πω Βρήκαν επίσης πάνω του και το όπλο που έγινε η δολοφονία mm. Όπου στις σφαίρες είχε γράψει ε, Deny, Depose και ε, άλλη μια λέξη αβοντή Το οποίο είναι μότο anyway που έχουν οι ασφαλιστικέ. Ναι, mm. τέλος πάντων γενικά έχει γίνει και εκεί ένα ψιλοχαμούλης Αυτά τα νέα δεν θα Λαυτά. μιλήσω για τα, εδώ, τα εγχώρια, γιατί και εδώ στα εγχώρια. Ε, άλλο ένα. <χαι> περίμενα να μου το πεις αλλά δεν μου το πες Τι να σου πω? Για εδώ, για τα εγχώρια. Τι να σου πω, Δύο είναι οι υποθέσει οι οποίε που δύο Όχι, αυτές. Κάλια, ότι θα μα έλεγε λίγο πάλι. Για τη Θεσσαλονίκη, τη, <χαι> <χαι> <χαι> τη Τι να πω για Τι που είχε το μετρό εδώ και δύο και τώρα για μηχα... για όχι για... Τέλος πάντων για μια βλάβη πολύ κοινή Και ότι δεν τρέχει Δεν, σύνε, δεν υπάρχει κίνδυνος Και γιατί οι άνθρωποι βγήκαν στους σύρμους και Για να φύγουν γιατί δεν μπορούσε να κουνηθεί το μετρό Τέλος πάντων τέλος πάντων Θα σας κάνω ένα ωραιότατο Ποτ την επόμενη εβδομάδα Για να κλείσουμε τον χρόνο έτσι Με το τι έχει συμβεί στο μετρό Με το μετρό και στο μετρό της Θεσσαλονίκης, έτσι για να δούμε λίγο πόσο σωστά κυλάνε τα πράγματα. Ωραία, και αφού τελειώσαμε με τα νέα ήρθε αυτή η ώρα... Ήρθε η ώρα που αγαπώ Η στιγμή που όλοι περιμένατε <laughs> Τα ακροί ανέκδοτα Τουρουν. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια εβδομάδα λοιπόν Που στείλατε και εσείς τα ανέκδοτά σας Να σου πω ότι και αυτήν την εβδομάδα έχουμε ηχητικό Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο Και ξεκινάμε με τα δικά μου Όπου την προηγούμενη εβδομάδα Έφτιαξα τόσο τέλεια χριστουγεννιάτικα γλυκά Που καθόμουν και τα θαύμαζα Τα μελοκαμάρωνα <laughs> Ωραίο Έχω επίσης άλλο ένα που νομίζω ότι θα σα αρέσει πάρα πολύ mm -hmm. Προϊόν της Adobe για καλλιτέχνες με συχνή διάρκεια. Mm, τι <laughs> <laughs> Τι γιατί γελάς το <laughs> Δεν ξέρω <laughs> <laughs> <laughs> Για πες μου Adobe Proctoshop okay. Από το Photoshop no. Νομίζω ότι θα μου τέριαζε λίγο καλύτερο το Admodium. Θα μπορούσε. <laughs> Έχω επίσης μια ερώτηση. Πόσο είναι ένα έτος φωτός? Πόσο είναι ένα έτος φωτός? 12 αλληγοριασμοί της ΔΕΗ. <laughs> <laughs> ναι. Και θέλω να κλείσω με τα δικά μου με ένα γνωμικό. Ο γνωμικό? Ναι. ναι. Φέτος τα Χριστούγεννα δεν θα ανάψουν πολλά δέντρα, γιατί τα περισσότερα κάηκαν το καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι γνωμικό. <laughs> Αυτό είναι από ψάρα <laughs> Αυτό <laughs> Λοιπόν να περάσουμε γρήγορα γρήγορα στα δικά σας Και εννοείται πως ο φίλτατος Γιώργος θα ξαναίνει μέσα στην παρέα μας Δεν φταίω εγώ τεντεκτιβάκια Στέλνει The Me 5-6 την εβδομάδα Έτσι για να έχουμε να διαλέγουμε Θέλει όπως και δίποτε να μπει Οπότε και εμείς του κάνουμε τη χάρη Και ποιος σκότωσε το προτζέκτορα Ποιο. Ο προτζαχιλέας <laughs> <laughs> <laughs> Έξι ε, μην βαθμολογήσα από τώρα. <laughs> τώρα θα τα βαθμολογήσω. <laughs> Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό. Καλησπέρα. Πολύ χάρηκα που κέρδισα το προηγούμενο επεισόδιο. Χαιρετούσα τα πλήθη μόνος μου σαν τη Φρυδερίκη. Επίσης ήθελα να ρωτήσω το εξή. Πώς λέγεται ένας μάγος κολλημένος σε τοίχο. Χάρι πόστερ. Δεν ξέρω αν μου αρέσει περισσότερο το ότι μόνο μόνος το σαν τη <laughs> Ή το poster στον τοίχο του Ευχαριστούμε πάρα πολύ το δικτυπάκι Χρήστο Είδες Χρήστο, κοντά ρεφτη πια είσαι Είναι το podcast που έχει και συνέχεια Δεν στέλνεις μόνο μία φορά Ε όχι, Α, τι είμαστε εμείς Και μας έστειλε και η Χρισά. Λυπάμαι κυρία, δεν έχουμε τίποτα της χάρας Τι, ξέρεις ποια είμαι εγώ Η πιο δημοφιλής γαλλίδα τραγουδίστρια Μην περιμένει, πια φ, Όλα τελειώσανε <laughs> Χριστέ και Παναγιά μου... <laughs> Χριστέ και Παναγιά μου... Δεν έχετε παράπονο. Τι παράπονο να έχουμε... Νο, νο, νο, Ζενέρε γκρέτεριάν. Για πες λοιπόν. <laughs> Τι να πω. <laughs> <laughs> μου έχεις φέρει τώρα εδώ πέρα υψηλούς φήμις πρόσωπα. Yeah. Η Πιάφ θα πάρει τη δεύτερη θέση... Όντω! Ναι. Για μένα είναι πρώτο, αλλά anyway. Νομίζω. Α, είναι πρώτο, ε. Για μένα, ναι, αλλά εσύ βαθμολογεί, δεν μπορώ να πω εγώ. Όχι, εντάξει. Όχι, επηρεάστηκα τώρα. Θα τη βάλω πρώτη τη Χρυσα. Ωραία. Ωραία. Η Χρυσα καταλαμβάνει το πρώτο, το χρυσό μετάλλιο. Ναι. Ο Χρήστο καταλαμβάνει το δεύτερο μετάλλιο. Μπράβο. <laughs> Ξεκάθαρα. Και ο Γεωργή το τρίτο. Εντάξει. Καλή προσπάθεια. Τώρα, όσον αφορά τα δικά σου. <laughs> ναι Το πρώτο είναι για 8. Τα μελοκαμαρώνεις κι εσύ Ναι, ναι τα μελοκαμαρώνω κι εγώ Τα άλλα, σε παρακαλώ πολύ Να μην τα ξαναπώ πουθενά Πουθενά όμως Ποιος έχει φέρει υπόθεση σήμερα Γιώργο Σύμφωνα με τη σειρά και σύμφωνα με το control που μου λέει από πάνω έχει φέρει εσύ υπόθεση Εγώ έχω φέρει και δεν έχω φέρει μια τόσο τεράστια όσο είχα φέρει την προηγούμενη φορά Δεν σε κουράσω τόσο Έχω φέρει μια ωραία. ωραία Ωραία. Υπάρχει υπόθεση και ωραία Ωραία Εντάξει τώρα κι εσύ Πόλεμος, <laughs> είναι κακό, κακό θα γίνει, θα γίνει. <laughs> ωραία. Είναι μια βατή Είναι μια που έγινε πριν από 11 χρόνια Δεν είναι πάρα πολύ μακρινή Αν μου το είχε κάνει το λογοπαίγνιο Και μου φέρνες στην υπόθεση του κούγια Με τη βατίδου Αχ <laughs> Θα με είχε πεθάνει. Άχι. Εντάξει. Εγώ δεν θέλω, είμαι λίγο προκατυλμένη και δεν θέλω να μιλάω για διαβόλους και τριβόλους. Γιατί να μιλάω για διαβόλια και τριβόλια. Για διαβόλους και τριβόλους. Ναι, ναι, εγώ δεν θέλω να τα κάνω αυτά, ειδικά αυτές τις μέρες. Οπότε, ναι, δεν έχω φέρει βατή δουκούγιας. Έχουμε και ένα υψηλό επίπεδο εμεί εδώ, δεν μιλάμε μια κόντου. Έχει δίκιο. Έχει αποθρασνηθεί, τελείωσε. Τελείωσε, ρε. τελείωσε τίποτα, περιμένω τη μήνυση. Τι είσαι, από ποιον τον κουγιά. <laughs> Που να φτάσει στον τέταρτο, ε. <laughs> <laughs> Εντάξει τώρα. Λοιπόν, ναι. are you ready? Εννοείται, πού θα ταξιδέψουμε θέλω να μας πεις. Θα ταξιδέψουμε στις 22. 20... Θα ταξιδέψουμε, θα ταξιδέψουμε. Αυτό είναι το μόνο σιγουρό <laughs> Πού όμως θέλω να μου πεις. <laughs> Στο μαυρομάτι πρωτεία. <laughs> Γιατί είσαι μαλάκας. Κακάβια έχετε, κακάβια όχι Κακάβια όχι Για πες λοιπόν Πού θα ταξιδέψουμε Λοιπόν Θα ταξιδέψουμε Στο τη πρωτίας. Τη 12 Ιουνίου του 2013, η τοπική κοινωνία του Μαυροματίου Θεσπροτεία συγκλονίζεται από ένα φρικιαστικό έγκλημα. Ο 37χρονο υπαρχηφύλακα Χρήστο Παπαδημητρίου εντοπίζεται άγρια δολοφονημένος σε ένα χωράφι στην περιοχή Κιωσέικα. Το μακάβριο έβριμα ανήκει στην πεθερά του, η οποία ανακαλύπτει το σώμα του μέσα σε μια λίμνη αίματο. Ο Παπαδημητρίου, που βρισκόταν εκτό υπηρεσία, φέρει σοβαρά τραύματα από πυροβολισμού αλλά και βία χτυπήματα από πέτρα, γεγονός που καταδεικνύει την αγριότητα της επίθεσης. Κοντά στη σωρό του αστυνομικού εντοπίζεται βαριά τραυματισμένη η 42χρονη κουνιάδα του, η οποία φέρει και εκείνη σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Η γυναίκα μεταφέρεται ευσπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτα, δίνοντα έτσι μάχη για τη ζωή τη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση τη Ελληνική Αστυνομία, το σώμα του υπαρχηφύλακα βρέθηκε κοντά στου οικογενειακούς στάβλου, φέροντα πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τραύματα από πυροβόλο όπλου. Ο ένα αστυνομικό που είχε χάσει τη σύζυγό του και μεγάλωνε μόνο του το παιδί του. Είχε γλιτώσει πρόσφατα από μία άλλη απόπειρα δολοφονία. Γεγονό που καθιστούσε το παρελθόν του ιδιαίτερα περίπλοκο. Οι πρώτε ενδείξει από την αστυνομία θα οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι οι δράστες του εγκλήματος ήταν περισσότεροι από ένα, ενώ η αγριότητα τη πράξη θα υποδηλώνει εκδίκηση ή βαθιά προσωπική εμπλοκή. Το πρωτόγνωρο αυτό έγκλημα θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Αστυνομικοί από την υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ιγουμενίτσα και το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών θα φτάσουν άμεσα στον τόπο του εγκλήματος για να εξετάσουν λεπτομερώ τη σκηνή. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν ευρεία κλίμακα έρευνε για τον εντοπισμό των δραστών. Η σοβαρότητα τη υπόθεση και η ιδιότητα του θύματο ω αστυνομικού θα κινητοποιήσουν τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων τη Ελλά. Η υπηρεσία αυτή συνεργάζεται στενά με την Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ιγουμενίτσα καθώ και το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωή τη Διεύθυνση Ασφαλεία Θεσσαλονίκη. Οι αρχέ αρχικά υποπτεύονται ότι το έγκλημα ενδέχεται να συνδυάζεται με την εγκληματική δράση Αλβανών στην περιοχή. Ο Παπαδημητρίου είχε βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο σε μια άλλη επικίνδυνη υπόθεση. Συγκεκριμένα στο τηροκομείο των Φιλιατών είχε εντοπιστεί μια αυτοσχέδια φωνική παγίδα. Δηλαδή, μια χειροβομβίδα είχε τοποθετηθεί για να εκραγεί με προφανή στόχο κάποιον από του αστυνομικού που πραγματοποιούσαν μπλόκα στην περιοχή. Ο 37χρονο είχε σταθεί τυχερό τότε, καθώ είχε αντιληφθεί την παγίδα εγκαίρω. Η χειροβομβίδα εξουδετερώθηκε από ειδικού αλλά το περιστατικό είχε αφήσει έντονε υποψίε για την πιθανότητα τη του. Η διερεύνηση τη δολοφονία του υπαρχηφύλακα Χρήστου Παπαδημητρίου αποκάλυψε μια σοκαριστική αλήθεια που συντάραξε την τοπική κοινωνία αλλά ακόμα και τη χώρα. Σημαντικό ρόλο στην εξηχνίασή τη έπαιξε η νεκροψία που διενεργήθηκε από τον καθηγητή ιατροδικαστική, Θεόδωρο Βουλιουκλάκη. Όπω αποκάλυψε η εξέταση, το θύμα υπέστη μια φρικιαστική επίθεση. Ο υπαρχιφύλακα πυροβολήθηκε αρχικά δύο φορέ. Η πρώτη σφαίρα διαπέρασε την πλάτη του, που του τρύπησε τον πνεύμονα και προκάλεσε σοβαρή εσωτερική. Η ενώ η δεύτερη τον τραυμάτισε στον αριστερό μυρό. Παρότι σοβαρά τραυματισμένο ήταν ακόμα ζωντανό, ο δράστη ή οι δράστε, ωστόσο, δεν σταμάτησαν εκεί. Με πρωτοφανέ μίσος τον γλυθοβόλησαν επανειλημμένα. Τα 15 χτυπήματα που δέχτηκε στο κρανίο του τον αποτελείωσαν, πολτοποιώντα το σε τέτοιο βαθμό που ήταν αδύνατο να αναγνωριστεί. Τα ευρήματα έδειξαν επίση ότι πριν από τη δολοφονία το θύμα είχε εμπλακεί σε πάλι, μάλλον με μία γυναίκα. Το στοιχείο αυτό. Οδήγησε του αστυνομικού να στρέψουν την προσοχή του στην κουνιάδα του η οποία είχε βρεθεί βαριά τραυματισμένη στο σημείο και νοσηλεγόταν στο νοσοκομείο, όπω προείπαμε. Η έρευνα πήρε νέα τροπή όταν ένα ανώνυμο τηλεφώνημα αποκάλυψε ότι ο Παπαδημητρίου που είχε χάσει τη σύζυγό του από μια ανίατη ασθένεια λίγου μήνε πριν είχε συνάψει ερωτική σχέση με τη 42χρονη κουνιάδα του. Οι υποψίε πλέον θα στραφούν στον κοφάλαλο σύζυγο τη γυναίκα καθώ και στην 60χρονη μητέρα τη και οι δύο θα προσαχθούν για Παρότι οι αστυνομικοί δεν βρήκαν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του συζύγου, οι 42χρονοι και η μητέρα της άρχισαν να πέφτουν σε πάρα πολλέ αντιφάσει. Υπό την πίεση των ανακριτών, η κουνιάδα ομολόγησε, αποκαλύπτοντας τόσο τη δική της συμμετοχή όσο και τις ίδια της μητέρας. Η κουνιάδα παραδέχτηκε ότι η ίδια πυροβόλησε τον αστυνομικό τέσσερις φορές, όμως μόνο δύο σφαίρε βρήκαν το στόχο του. Ο παπαδημητρίου, παρά του τραυματισμού του, εξακολούθησε να αναπνέει. Τότε μαζί με τη μητέρα της, τον λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου. Μετά τη δολοφονία, οι δύο γυναίκε επιχείρησαν να παραπλανήσουν τι αρχέ. Η μητέρα χτύπησε την κόρη τη στο κεφάλι με μία πέτρα, σκηνοθετώντα μία υποτιθέμενη επίθεση εναντίον τη. Έπειτα έκρυψαν το όπλο στο σημείο του εγκλήματος και εγκατέλειψαν το χώρο. Η 60χρονη μητέρα ήταν και αυτή που ομολόγησε το έγκλημα. Υποστήριξε ότι η δολοφονία προκλήθηκε από έναν έντονο καυγά που αφορούσε κληρονομικέ διαφορέ. Η 42χρονη κόρη τη, από την άλλη πλευρά, παραδέχτηκε πω τα κίνητρα περιελάμβαναν και συναισθηματικέ προστριβίε. Καθώ διατηρούσε ερωτική σχέση με το θύμα. Το έγκλημα χαρακτηρίστηκε από την ακραία βία και τον υπολογισμό που είχαν επιδείξει οι δύο γυναίκε. Η αποκάλυψη των λεπτομεριών του από την αρχική πάλη μέχρι την ψυχρή εκτέλεση και την προσπάθεια συγκάλυψη προκάλεσε σοκ και αποτροπιασμό στην κοινωνία. Η ανατροπή στην υπόθεση του φρικτού εγκλήματος με θύμα τον 37χρονο Χρήστο από Βαδημητρίου συνέχισε να μονοπολί το ενδιαφέρον τη κοινωνία αλλά και των μέσων μαζική ενημέρωση. Οι δύο γυναίκε, η 42χρονη κουνιάδα του θύματο και η 60χρονη μητέρα τη συνελήφθησαν με εντάλματα της ανακρίτριας πλημελιωδικών θεσπρωτείας. Σε βάρο του, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα. Αμφότερε προφυλακίστηκαν στι φυλακέ τη Θήβα καθώ τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα τι ενοχοποιούσαν για τη στιγερή δολοφονία. Στι 10 Οκτωβρίου του 2014, οι δύο γυναίκε κάθισαν στο εδόλιο του κακουργιοδικίου Κέρκυρα. Στην έναρξη τη δίκη, η 42χρονη παραδέχτηκε την ενοχή τη, ισχυριζόμενη: Εγώ το έκανα, η μητέρα μου δεν φταίει τίποτα. Κατά τη διάρκεια τη ακροματική διαδικασία. Δικασίας αποκαλύφθηκε ότι ο υπαρχηφύλακα είχε χάσει τη σύζυγό του από ατνίατη ασθένεια τον περασμένο Οκτώβρη και ζούσε στο ίδιο σπίτι με την κουνιάδα του και την πεθερά του. Ο καθηγητή ιατροδικαστική Θεόδωρος Βουλιουκλάκη παρουσίασε κρίσιμα στοιχεία που ενεχοποιούσαν τη 42χρονη. Παράλληλα, ο συνήγορο και των δύο γυναικών προσπάθησε να αποδείξει την αθωότητα τη μητέρα, κάτι που τελικά έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Η 42χρονη καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη, ενώ η μητέρα τη κρίθηκε αθώα αφού δεν βρέθηκε το DNA τη ούτε στο όπλο Ούτε στην πέντρα που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα. Στι 13 Ιουνίου του 2019, η 46χρονη πλέον κατηγορούμενη εμφανίστηκε στο εφετείο Κέρκυρα ζητώντα μείωση τη πρωτόδικη ποινή τη. Υποστήριξε ότι ο θάνατο του γαμπρού της ήταν αποτέλεσμα ενό ατυχήματο που συνέβη κατά τη διάρκεια συμπλοκή. Ανέφερε ότι ο καυγά προκλήθηκε από οικονομικέ διαφορέ σχετικά με την ασφάλεια τη εκλειπούσα αδερφή τη. Ισχυρίστηκε επίση ότι πυροβόλησε τον αστυνομικό σε αυτοάμυνα αφού προηγουμένω εκείνο την είχε χτυπήσει με μία Πέτρα. Ο πατέρα του θύματο, συγκινημένο, ζήτησε τη διατήρηση τη ποινή των ισοβίων, λέγοντα χαρακτηριστικά: Όπω το παιδί μου το έφαγε το μαύρο χώμα, αυτή να τη φάνε τα σίδερα εκεί μέσα. Το δικαστήριο, ωστόσο, αναγνώρισε στην κατηγορούμενη το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου και μείωσε την ποινή τη από ισόβια κάθριξη σε 20 χρόνια φυλάκιση. Η απόφαση αυτή εξόργησε την οικογένεια του θύματο που θεωρούσε την ποινή ανεπαρκή για την αποτρόπια πράξη τη 42χρονη. Τέλο, το έγκλημα και η δίκη του εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινωνία. Η υπόθεση αυτή αποκάλυψε πτυχές μίσους, πάθους και οικογενειακών εντάσεων που κατέληξαν σε μια τραγωδία με ανυπολόγιστες συνέπειες. Αυτή ήταν η υπόθεση. Μου. Μικρή, λιτή απέριτη. Ναι. Αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι αν και είναι μικρή ρε ρεπαιδάκι μου, αν. Και μικρή, τέλο πάντων. Την έχει φέρει και η Αθηνά στο Μέχρι Θανάτου στ και έχει βγάλει ένα ολόκληρο επεισόδιο το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το έχετε ακούσει. Ανατρέξτε. Έχει αρκετό ενδιαφέρον με την έννοια του πώς, ρε ρεπαιδάκι μου καμιά φορά οι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ολόκληρα σενάρια. Σενάρια. Ξιστη, φαίνεται πολύ Αυτό θέλω ναι, να Ναι, και επίση νομίζω κατά τη Δικιά μου άποψη ότι και η μητέρα έπρεπε να συλληφθεί και να δικαστεί. Σαν συμμετοχή. Γιατί, OK, θα πάρω σαν γνώμονα ότι δεν ήταν εκείνη η ηθικό αυτοργό. Η ηθικό αυτοργό ήταν η κόρη τη. Η οποία κόρη τη ήταν αδερφή τη άλλη τη κόρη που είχε φύγει πριν από μερικού μήνε λόγω κάποια ασθένεια. Και ναι, ξέρω εγώ, κάπω περίεργο και αυτό το τρίγωνο ρε παιδάκι μου. Πάλι τρίγωνο. Θυμάσαι που σου είχα πει ρε μου στο προηγούμενο που είχε φέρει ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται μία αδερφή ένας αδερφός ένα στο οτιδήποτε που είναι στην ίδια οικογένεια, να συνάπτει σχέσει με το άτομο το οποίο ρε παιδάκι μου, πώ να σου πω, κοιμόταν η αδερφή σου μαζί του, κοιμόταν ο αδερφό σου μαζί τη. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για μια λίγο διαφορετική περίπτωση. Σίγουρα γιατί είναι μετά το θάνατο. Είναι μετά θάνατο, αλλά η άλλη κυρία ήταν παντρεμένη αρχικά. Εντάξει, το Οπότε... στο προσωπικό κομμάτι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα τι έγινε με στο σπίτι και γιατί ξεκίνησε η όλη σχέση. Καλά, ποιο άνοιχη... ξεκίνησε. Οι από αυτά που διάβασα, λένε ότι ισχύει. Και λένε επίση ότι το όλο το θέμα είχε ξεκινήσει γιατί η κουνιάδα απαιτούσε λίγο παραπάνω χρόνο και ζήλευε λίγο παραπάνω, ωραία. Και σε συνδυασμό με κάποιε οικονομικέ διαφορέ που είχαν από την ασφαλιστική τη φανούσα ε, του αδελφή. Ναι. Κάτι για κάτι κληρονομικά. Το θέμα όμω εμένα, αυτό που μου έκανε εντύπωση βασικά είναι ο τρόπο με τον οποίο σκεφτήκα να δημιουργήσουν το σκηνικό. Ε, είναι ένα από τα πιο άρωστα πράγματα. Πράγματα που θεωρώ σε οποιοδήποτε έγκλημα, όταν ξεκινάς, αφού έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, νομίζω δεν το έχουμε αναφέρει άλλη φορά, αλλά αφού έχει κάνει ρε παιδάκι μου το έγκλημα, ξεκινά και σκηνοθετεί πράγματα τα οποία θα παρουσιάσει στην αστυνομία γιατί είναι ξεκάθαρα γι' αυτό. Το έχουμε ξαναδεί αυτό στην υπόθεση του Μάριου Παπαγεωργίου. <laughs> ναι, το έχουμε δει, αλλά δεν το έχω σχολιάσει έτσι ότι είναι από τα πιο άρρωστα ρε παιδάκι μου πράγματα που θεωρώ ότι μπορεί να κάνει. Εντάξει, είναι βασικά ο τρόπο να καλύψει τον κόλο σου. Ναι, Πολύ, mm -hmm. πολύ χήμα και πολύ μπακαλίστικα απλά. Η νοτροπία και ο τρόπο σκέψη του να ξεκινήσει το μυαλό σου να δουλεύει έτσι είναι πολύ περίεργο, ενδέχεται, είναι πολύ άρωστο. Από το να γυρίσει και να πει ότι εγώ τον έφαγα. Είχαμε διαφορέ είτε οικονομικέ είτε δεν ξέρω και εγώ τι τον ζήλεβα. Όταν πει την αλήθεια, θεωρώ ότι εντάξει, μπορώ να σε δικαιολογήσω κάπω. Το να μου παρουσιάσει ένα άλλο σκηνικό επειδή ήξερε ότι είναι αστυνομικό και έχει αυτό το παρελθόν που έχει, που κάποιοι θα μπορούσαν να τον στοχοποιήσουν Σαν... Οι κοπέλε mm -hmm. το πήγαν ακριβώ έτσι. Αυτό λέω. Κάποιοι θα μπορούσαν να τον στοιχοποιήσουν για το οτιδήποτε και να το βάλει όλο αυτό μέσα στο σχέδιό σου. Και να πει ότι δεν το έκανα εγώ. Το έκανε κάποιο. Ποιο ξέρει ποιο. Και εμεί κινδυνέψαμε. Που να πω και ένα μεγάλο μπράβο στην αστυνομία. Που ή στον ιατροδικαστή ή δεν ξέρω σε ποιον που παρατήρησε ότι μπορεί το θύμα να είχε εμπλακεί να υπήρχε μια συμπλοκή με μια γυναίκα για την ακριβία βρέθηκαν κάποιες γρατζουνιές στο, στο λαιμό του mm -hmm. και πάνω σε αυτές τις γρατζουνιές βρήκανε ότι είχαν προκληθεί από μακριά νύχια μακριά νύχια, μικρό <χαι> χέρι φαντάζομαι επίση, ναι, οκ okay. οπότε γι' αυτό το λόγο στράφηκαν οι, οι έρευνε προς, προς την κουνιάδα ναι. Αυτό το ανώνυμο τηλεφώνημα, το οποίο έγινε. Το οποίο θύμισε μου γύρισε και είπε. Στο ανώνυμο τηλεφώνημα, αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ότι ο υπαρχηφύλακα Παπαδημητρίου, ο οποίο είχε χάσει τη γυναίκα του, είχε συνάψει ερωτική σχέση με τη 42χρονη κουνιάδα. Κανεί δεν ξέρει ποιο το είπε και γι' αυτό το λόγο στην αρχή οι έρευνε στράφηκαν στον κοφάλαλο σύζυγό της. Γιατί και καλά ο κοφάλαλος ναι, έμαθε ναι, ναι, ναι, ναι. τι έγινε, δολοφόνησε τον σύζυγο ναι, ναι, και χτύπησε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. υποτίθεται, την γυναίκα του πολύ σοβαρά. Το θέμα όμω είναι ότι μπήκε. Μέσα στην όλη τη φάση, η μάνα, ωραία. Και γύρισε και είπε: Εάν το κάνουμε να φανεί πιο αληθινό, θα πάρω μια πέτρα και θα σε κοπανίσω στο κεφάλι. Κάτι το οποίο να μου φαίνεται περίεργο, ρε, σύ, και μου φαίνεται και ψηλό ανήθικο από ένα σημείο και μετά: Ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον εσύ, σαν μαμά, ωραία. Έχει χάσει τη μία στην κόρη από ανήκεια, τη ασθένεια. Η άλλη σου, η κόρη τα έχει φτιάξει με τον σύζυγο τη θανούσα. Ενώ εσύ είσαι πατρεμένη και σε βοηθάω να το παίξει αν Και πώ σε βοηθάω χτυπώντα με μια πέτρα στο κεφάλι. Δηλαδή, μου φαίνεται όλο ακραίο. Σαν σενάριο. Δηλαδή, πολλά δηλαδή. Έχω πει μπορείτε να με το πείτε και στα σχόλια, αλλά. Drinking game. Ήτανε κακό. Γι' αυτό θεωρώ ότι έπρεπε και στη μητέρα να εμπειριφθούν ευθύνε. Αν, αν όχι η ίδια ποινή, έστω 15 χρόνια. Όχι, ξεκάθαρα. Ούτω ή άλλω, από τη στιγμή που είναι στον τόπο του εγκλήματο και βλέπει κάτι να γίνεται και δεν το σταματά πρώτον, δεύτερον, δεν τρέχει να βοηθήσει. Ωραία. Έστω ότι είναι θολωμένο ο άνθρωπο που πράτττει το έγκλημα, όποιο και αυτό. Και είσαι μπροστά. Αν μετά δεν τρέξει να βοηθήσει, προφανώ και. εντάξει, δεν λέω ότι είσαι συνεργό, αλλά ε, έχει βοηθήσει. Είσαι συνεργό. Έχεις Έχει βοηθήσει λίγο. Συνεργός. Αυτό, ναι, ρε παιδάκι μου, Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια σε αυτά. Έμεσα, όντω είσαι. Αλλά ναι, δεν ξέρω τώρα τι να πρώτο σχολιάσω, γιατί σου λέω: κολλάει πάρα πολύ το μυαλό μου σε αυτή την αρρώστια που τραβάει ο εγκέφαλο ώρε ώρε του να κρύψει το έγκλημα και με τέτοιο τρόπο. Κολλάει ο εγκέφαλο μου πάρα πολύ στο πέθανε η σου και εσύ το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να από τις σχέσεις με τον άντρα. Εντάξει αυτό. Εννοείται έχει άντρα. Εντάξει αυτό. Έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ ότι στο συνέστημα δεν μπορούμε να βάλουμε κανένα ανηθικό φραγμό. Όσο και περίεργο να φαίνεται σε εμά. Και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί πάρα πολύ το ανήθικο που είπα. Είναι ανήθικο για μένα. Για τη δικιά μου την ηθική και για τα δικά μου τα μάτια. Δεν, δεν νομίζω Όλο ότι μπορεί όμω να παρεξηγηθεί κάπω. Δεν το ξέρω, αλλά φροντίζω να <laughs> κάνω ένα μικρό Όχι, disclaimer. Αντιτιμένη... Γιατί πολλά ακούμε και γενικά όπω έχουμε πει το Political Correct. Δεν ξέρει που μπορεί να φτάσει. Καλά κάνει. <coughs> Απλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να παρεξηγηθεί με την έννοια ότι όποιο και να το σκεφτεί, με το πιο απλό μυαλό και βάσει των στοιχείων, έχει ήδη άντρα. Το κομμάτι το ότι απατά στον άντρα σου είναι ένα φάουλ. Το κομμάτι το ότι απατά στον άντρα σου με τον κουνιάδο σου είναι δεύτερο φάουλ. Δηλαδή, πώ να πω, αν σηκώναμε σημαία και Αυτό... είχε, είχε κοπεί. Αυτό το είχε κάνει η Σίριαλο Παπακαλιάτη. Αρχέ του 2000. Τι λε? Ναι, που έβαιζε με το μαρκουλάκι. Ναι. Σε ποιον. Όχι κανάλι. Ah, σε ποια σειρά? Περίμενε, περίμενε. Το έχω, το έχω, περίμενε. Που ήταν ακριβώ αυτή η ιστορία. Στο να με προσέχει. Okay. Την έχει δει τη σειρά. Ε, αποσπασματικά και πάρα πολύ παλιά. Οπότε έπαιζε δεν ξέρω. Είναι και ο Αλέκο αυτή τη σειρά. Μη μου λε ονόματα, μπερδεύομαι. Είναι αυτό που έπαιζε στο ναυσιπλά. Ah! Τον ωραίο. You see. Τον ωραίο. Τον γυρίσατε. Τον γυρίσατε είναι. <laughs> Τέλο πάντων. Anyway. Δεν <coughs> το <coughs> Όχι, εγώ το είπα. Το θυμίζει βαμβακαλιάτη. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, anyway, εγώ κολλάω πάρα πολύ στο, στα τσακάλια που mm. μπόρεσαν και βρήκαν στοιχεία και μπορέσαν και συνδέσανε. Τώρα, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την υπόθεση για τον άγνωστο Χ που πήρε τηλέφωνο mm -hmm. και έδωσε αυτό το στοιχείο. Το οποίο, μάλλον και αυτό, σαν κομμάτι, ήταν λίγο ε, να το πω. Πολύ μπακαλίστρια. άχτι. Λες λε. που γνώριζε την όλη τη φάση και έβλεπε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι άρρωστο, είπε ότι ξέρει Αφού έγινε όλο αυτό, α πω εγώ αυτό που γνωρίζω. Μπορεί να ήταν κάποιο φίλο του ή κάποιο συνάδελφό του. Επίση, αυτό που είπε πριν, ότι μπράβο στην ε, ελληνική αστυνομία που ασχολήθηκε τόσο. Καλημέρα. Τι τρώτε, Ένα τηλεγράφημα. Γενιά Πενημάγιου. Ένα τηλεγράφημα από το εξωτερικό. Γενιά Πενημάγιου. Υπάρχει κανεί που να μιλά ελληνικά σε αυτό το σπίτι. Μαρούσκα. Ένα τηλεγράφημα από το εξωτερικό για την κυρία Φλόρα Μπαρμπαρίτσα. Πολλά μπράβο στα ελτά να πεις χρυσό μου, που παίρνουν άτομα με ειδικές ανάγκε. Μπράβο τη ναι, αλλά θεωρώ ότι ασχολήθηκε τόσο. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος και άνοικε στο σώμα τη ελληνική αστυνομία. Αστυνομίας. Ναι εντάξει ήθελα να το σχολιάσω προς το τέλος αυτό Και το έχουμε πει και σε άλλες Ότι συνήθως δεν τρέχουν τόσο ρίγορα τα πράγματα Όταν κάποιος είναι ας πούμε εγώ και εσύ Ένας κοινό πολίτης Ήταν. Πολίτης ναι, συνήθω αυτέ οι διαδικασίε τρέχουν τόσο και τα ψάχνουν τόσο όταν πρόκειται για άτομα μέσα από την αστυνομία. Με βαθμό. Βαθμό ή όχι. Ναι, με βαθμό ενώ <laughs> ότι είναι μέσα στην αστυνομία. Α, ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Γιατί, α πούμε, διάβαζα και αυτή τη βδομάδα που μα πέρασε ότι προσαγάνε και τέταρτο άτομο ε, για εκείνη τη δολοφονία που είχε γίνει σε ένα κυνηγητό προ το. Προ το Μενίδη. Ναι. Που είχαν πυροβολή σε έναν αστυνομικό και είχε πεθάνει. Mm -hmm. α, Βρήκαν και τέταρτο άτομο. Ένα χρόνο μετά σχεδόν. Αλλά μια χαρά ψάχνουν ακόμα και βγάζουν mm -hmm. ζουμάκι. Για άλλε και άλλε υποθέσει. Ναι, τι έχουμε αφήσει λίγο στα ναι, ζώα. Ναι, Τέλο ναι. πάντων. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι. Ανακαλύ... Αποκαλύφθηκε μάλλον η αλήθεια και μάλιστα οι ίδιε γυρίσανε και το είπαν. Όταν ξεκίνησε να στενεύει ο κλειό. Ναι, Εν μπορεί να φανταστεί καθόλου το πώ μπορεί να ήταν το όλο το σκηνικό. Τι εννοεί. Του θανάτου. Τη δολοφονία για την ακρίβεια. Ναι, μπορώ. Επειδή έγινε όπω. Ε... Σου ανέφερα σε ψηλό σημείο κοντά mm -hmm. στο σπίτι του, στου οικογενειακού στάβλου για την ακρίβεια. Φαντάζομαι ότι μάλλον είχαν δώσει εκεί ραντεβού με τη 42χρονη, υπήρχε η μητέρα τη λίγο πιο μακριά. Δεν ξέρω τι μπορεί να υπόθηκε μεταξύ του. Αυτό που δηλαδή, το πάδι, σχεδιάσανε. Γύρισε και είπε η μία στην άλλη ότι έχουμε ραντεβού εκεί και θα ναι. πάω. Μα ναι, αυτό είναι το θέμα σε αυτή την υπόθεση. Ότι ήταν όλο προσχεδιασμένο από την αρχή. Γιατί αφού γίνεται ρε παιδί μου συμπλοκή, βρίσκεται η μητέρα και εκεί. Να ναι. Εκείνη την ώρα του σοκ, το ότι όχι oh. Ωραία. Τι θα κάνω, θα το σκηνοθετήσω και θα φύγω και θα κρύψω το όπλο εκεί, στο σημείο του εγκλήματο. Δεν πρόκειται να το έκανε κάποιο. Όποιο οποίος... ναι, ε, δεν νομίζει... το έκανες, τί... Αν το έκανε σε εμβρασμό, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ήταν όλο προσχεδιασμένο και γι' αυτό ήταν και το τόσο μεγάλη ποινή τη mm -hmm. στην. Ε... Που παρόλα αυτά την έσπασε. Την έσπασε, ναι, γιατί η πρώτερο έντιμο Ναι. Καλά, ε, όταν το ανέφερε την το κτιβά και δεν έχετε εικόνα. Εγώ έπιανα τα μαλλιά μου. Δηλαδή... Εντάξει, παντού δεν το έχουμε δει τον πρώτερο ε, εντάξει... Έλεο κάπου. Πόσο πιο. πώ να σου πω. Βάσει στοιχείων, πόσο πιο απλό να το κάνει σε έναν δικαστή για να γυρίσει να πει Όχι, δεν ισχύει ο πρώτερο έντιμο βίο από τη στιγμή που Ωραία, τον πυροβόλησε. Δεν πέθανε από αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, του πολτοποίησε το κεφάλι. Αλλά πριο, πιο ε, πριν ε, από αυτό, είσαι ο καλύτερο άνθρωπο του κόσμου. Ναι, ναι, παρόλα να αυτά, είναι. Ε, γιατί δεν τον σκότωσε με την πρώτη, είπε να τον σκοτώσουμε τη δεύτερη. Και ούτε με τη δεύτερη τον σκότωσε με τη δεύτερη σφαίρα εννοώ Α τον με την τρίτη. Και δεν έφτανε η τρίτη, έφταναν 15 φορέ να σηκώσει την πέτρα. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι παρόλα αυτά, το κομμάτι του πρώτερου έντιμου βίου είναι μια φράση η οποία είναι το πρώτο πράγμα που ακούγεται κατά βάση σε ένα εφετείο και ναι, είναι αφάνω. εκεί που ποντάρουν κατηγορούμενοι συνήγοροι κατηγορία και δεν συμμαζεύεται. Ειδικά αν ο άλλο όντω πιο πριν δεν είχε, ε, δεν είχε φάκελο, δεν είχε ποινικό μητρό, δεν είχε απασχολήσει τη ζωή του. Μα το καλοσκεφτεί κανεί. Όλοι μαζεύει. Αυτό θέλω να πω. Κανεί δεν έχει απασχολήσει μέχρι πραγματικά να απασχολήσει μία φορά. Τώρα δεν λέω να είσαι από τη μεριά που... Υπάρχουν μικροκλοπές, υπάρχουν ε, ε, φασαρίες και τέτοια, που και εκεί έχουμε δει ότι πάλι σπάνε. Ναι, τα εντάξει, ισόβια. σπάνε, αλλά όχι με αυτή τη φράση εντάξει. του πρώτερου έντυπου βίντεο. Και στην τελική, τι πάει να πει, έχω απασχολήσει τι αρχέ. Α, έχω απασχολήσει τι αρχέ, μπορεί να τι έχω απασχολήσει, γιατί έκανα μια φορά πάρτι στο σπίτι μου και φωνάξαν την αστυνομία. Ναι, και όμω αυτό μπορεί να καταγραφεί. Όχι, μπορεί, και όμω αυτό καταγράφει. Θα καταγραφεί. Αυτό δεν να πω. Αλλά, τι πάει να πει, δεν έχει απασχολήσει τι αρχέ. Και ποιο έχει απασχολήσει στην τελική, άμα σκεφτεί τον απλό πολίτη, εντάξει. ο οποίο δεν κάνει και τίποτα. Εντάξει, αλλά όπω είδαμε τώρα, δύο απλοί Έναν άλλον απλό πολίτη, χωρί να έχουν κάνει τίποτα πιο πριν. Το τονίζω μόνο για να πω ότι αυτή η χαζομάρα και αυτή η καραμέλα που υπάρχει, το πρώτερο έντιμο βίο, δεν ισχύει. Εντάξει, τώρα και αυτό, εγώ το ακούω λίγο τσουβαλιάστικο, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιε περιπτώσει, αρκετέ περιπτώσει, mm. που όντω ίσχυε. Που όντω ο θήτη έγινε θήτη, γιατί πιο πριν μπορεί να ήταν θύμα και εκεί του αναγνωρίζεται ο πρώτερο έντιμο βίο. Ναι, εκεί Άρα όμως μπορούμε να, να το καταλήξουμε. Εξετάσουμε... Ναι. Διαφορετικά, αυτό θέλω να πω. Ε... Ε, Συνήθω το εξετάζουν. Το ότι το βάζουν σε όλε τι περιπτώσει σαν, σαν δικαιολογητικό για να μειώσουν και να σπάσουν τι ποινέ είναι άλλο κομμάτι. Άρα μπορούμε να πούμε, σαν παιδιά με πολύ μεγάλη φαντασία που έχουμε, ότι θα ήταν τέλειο να δημιουργηθεί μια κατηγορία, ρε παιδί μου. Σε ποια εγκλήματα θα πρέπει να εφαρμόζεται η φράση πρώτερο έντιμο βίο. Ναι, είναι έτσι θέμα. Έτσι γινόταν λίγο πιο εύκολη η όλη φάση με τα δικαστήρια και τι ποινέ. Ναι, δεν είναι θέμα παρόλα αυτά. Μεγάλη φαντασία. Αυτό θέλω να πω. Είναι πραγματικό πρόβλημα και πραγματικό θέμα και πραγματικό το πώ μπορούμε να το εφαρμόσουμε όλο αυτό. Αν όντω για τον χύψη λόγο έχει κάνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βάρβαρο και πάρα πολύ ε, να το πω ε, πολύ πολυμπακαλίστρια πάλι, πολύ χύμα, το Αν έγκλημα έχεις που έχει κάνει. κάνει. Ναι, το έγκλημα που έχει κάνει είναι πάρα πολύ χύμα και χωρί ε, να δείχνει ότι το είχε σκεφτεί, το είχε. Ε, να, να εξετάσουμε το πρώτερο έντιμο Γιατί όντω μπορεί να σου Μιούργησε τόσα νεύρα ξαφνικά Και να έσκασες και να το έκανες Όταν όμως Καλά όχι ότι αυτό είναι normal Όχι ρε παιδάκι μου Αλλά κατάλαβες που θέλω. Να το εξετάσουμε Ότι ένα καλύτερος άνθρωπος πριν Και τι έγινε ρε παιδάκι μου Και μια μέρα ξύπνησες και τον σκότωσες Να το εξετάσουμε λίγο Δεν είπα ότι σε δικαιολογεί Αλλά όταν έχεις προσχεδιάσει Σκηνοθετείς Ολόκληρο σκηνικό για το πώ θα βρούνε τον νεκρό και τι θα πει και τι θα κανει κρυβεσαι Κρίβεσαι 2-3 μέρε μέχρι να. Και κρύβεσαι εννοώ ούτε καταθέσει ούτε τίποτα. Αυτού γιατί να εξετάσουμε. Το πρώτο ερώτημα βίο το κάνανε στη δολοφονία, απασχολήσαν τι αρχέ και μετά είπε και ψέματα. Δεν είναι θέμα. Ε, τώρα τι να σου πω. Επίση, όταν συνεννοούνται δύο και παραπάνω άνθρωποι για το πώ θα κάνουν μια δολοφονία και ο ένα βοηθάει τον άλλον, σταματάνε να είναι καλοί άνθρωποι. Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Επίση, σου λέω, ήταν πολύ μπορούσε... περίεργο το κομμάτι το ότι η μητέρα δεν, δεν κατηγορήθηκε. Καλά, ξεκάθαρα είναι. Αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω, γιατί δεν έχει, πω, δεν έχει στοιχεία. Γιατί δεν δικάστηκε η συγκεκριμένη γυναίκα. Γιατί το πήρε πάνω τη μόνο η κόρη τη. Και η άλλη δεν ήταν εκεί. Όχι, δεν βρήκαμε. Δεν βρήκαμε DNA, DNA Ναι, της. για να σε κατηγορήσουμε. Οκ, okay, αλλά. Μόνη το μόνο κομμάτι που μπορούσε να πει. Η μητέρα χτύπησε την κόρη εντωμεταξύ, που είναι και αυτό αδίκημα. Όχι δεν είναι αλλά δεν ήταν εκεί για να ε, παραποιήσει τα στοιχεία Συγκάλυψη και όλα ναι, τα συναφήν Ήτανε Έστω και για συγκάλυψη, θα έπρεπε να φάει τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ε, τώρα κι εσύ υπερβολέ. Πέντε χρόνια για συγκάλυψη. Για συγκάλυψη εγκληματία. Δεν το είδαν έτσι, μάλλον. στο κακούρι γι' αυτό. Και αυτό κατάλαβε. Είναι, είναι πράγματα τα οποία δεν, δεν βγάζουν ενόημα. Και ούτε μπορεί να τα σχολιάσει γιατί από τη στιγμή που δεν δικάστηκε. Τι, τι, να, πεις τι να λέμε τίποτα. τώρα. Ναι. Και η κυκλοφορεί αυτή η γυναίκα ελεύθερη, με αυτό το μυαλό, αυτό είναι που με τρομάζει στου ανθρώπου και στην κοινωνία μα, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα με αυτό το μυαλό κυκλοφορεί ελεύθερη, ξέρει ότι η κόρη τη. Ήταν η Σόβια και τώρα είναι 20 χρόνια, κάποια στιγμή θα βγει. Και συνεχίζουν και υπάρχουν αυτές οι δύο γυναίκες κάπου μέσα στο ελληνικό κράτος και κάποια στιγμή η άλλη θα βγει. Και μενα ποιος μου λέει ότι δεν θα υπάρχει κάποια στιγμή ένα άλλο θέμα, Εντάξει, θέμα ή θύμα. <laughs> Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να, να σαφρονιστεί, ξέρω no. εγώ. Τέλο πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτό για το, για το σοφρονιστικό σύστημα. Δεν... Δεν... δεν πιστεύω καθόλου. Δεν έχουμε. Σοφρονιστικό δεν σύστημα είναι... για να το σκεφτούμε. δεν είναι αν έχουμε ή όχι, είναι πώ το βιώνει ο καθένα από εμά. Όχι, εντάξει, δεν είναι έτσι αυτό που λε, γιατί άμα το πάρουμε ρεαλιστικά, δεν έχουμε σοφρονιστικό σύστημα. Δεν είναι θέμα του καθενό αυτό. Δεν έχουμε, όχι. Δεν έχουμε από τα συστήματα τα οποία μπαίνουν μέσα οι εγκληματίε, σοφρονίζονται και κάποιοι από αυτού βγαίνουν έξω κομπλέ, κάποιοι δεν βγαίνουν Ποτέ. Δεν είναι τέτοιο. Δυστυχώ το δικό μα το σύστημα είναι λίγο πιο μπουρδελαϊκό. Σοφρονιστικό στα χαρτιά, όχι στην πράξη. Καλά, εντάξει. Πολλά ονομάζουμε κάπω και δεν ισχύει. Το μόνο που θέλω να πω, τέλο πάντων, στο σχόλιο είναι προφανώ ότι δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που μπορεί οποιοδήποτε μέσα στη φυλακή να βρει οτιδήποτε θέλει, από τσιγάρα, ναρκωτικά μέχρι όπλα και δεν ξέρω και εγώ τι, ε, σταματάει εκεί η κουβέντα. Τώρα και αυτά που λέω εγώ δεν τα έχω βιώσει από μέσα. Οι είναι, για να μην φάμε και καμία μήνυση και κανένα τέτοιο, αλλά πραγματικά όποιο γνωρίζει και όποιο Βλέπει τα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα, μπορεί να καταλάβει. Αφήστε το παιδιά. Πώ μπορεί να έχει ένα αστυνομικό κινητό και να κάνει post ενώ είναι στο κρατήριο, τι να πω. Εντάξει, ανάλογα που είσαι αστυνομικό, αν είσαι αστυνομικό. Ανάλογα ποιο είσαι, <laughs> ανάλογα πώ ανετάσει. Έχει Πάλι τέλο πάντων, ε. τώρα το πάμε σε άλλη υπόθεση που μάλλον νομίζω ότι θα την αγγίξουμε και αυτή, αλλά με τη νέα χρονιά. Τι συγκεκριμένη δεν νομίζω με τη νέα χρονιά, αλλά λίγο λίγο, έτσι θα αναφερθούμε λίγο. Τέλο. Του λέω θα είναι. Τώρα, στο άλλο μα το σχέδιο θα είναι που θα μιλήσουμε. Αυτό το, αυτό το session τώρα γιατί το λέμε και το λέμε και το λέμε και ο κόσμος περιμένει. Μας έχουν ήδη στείλει μηνύματα πότε και τι. τι πότε θα το ξεκινήσουμε. Με τη νέα χρονιά. Με τη νέα χρονιά. Ε, ναι, Δεσμεύεσαι. Ε, δεσμεύομαι. Μη το θα Νοέμβριο. Θα... <laughs> <laughs> Όχι, παιδιά, πιο ναι. Τώρα το Γενάρη. <laughs> Την πρώτη βδομάδα του Γενάρη. Wow, το υπόσχομαι. Wow. Αυτός, αυτό είναι πολύ μεγάλη δήλωση. Το υπόσχέθηκα. Τι το έκανα. <laughs> <laughs> <laughs> Τέλειο. Okay. Για όσους φτάσατε μέχρι αυτό εδώ το σημείο και τα ακούσατε όλα αυτά Θέλω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας λίγο για την όλη την υπόθεση ρε παιδί μου <Τι>... Θεωρείτε μάλλον ότι έπρεπε να δικαστεί και η μητέρα ή όχι είστε εντάξει με την ποινή η οποία δόθηκε Είστε εντάξει που σπάσαν τα ισόβια Είστε Θεωρητικά να λέμε ήταν εντάξει και αυτή η οικογένεια Ε καλά μάλλον δεν ήταν Δεν ξέρω Μάλλον δεν ήταν. Επίση, να πούμε πάλι ότι το μεγαλύτερο θύμα αυτή εδώ τη υπόθεση ήταν το ανήλικο παιδί το οποίο είχε χάσει τη μάνα του, έχασε τον πατέρα του από τη φιά του και λοιπόν, βοήθησε και η γιαγιά του. Λοιπόν, μια και το ανέφερε, δεν ήθελα καν να το σχολιάσω, δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά μια και το ανέφερε. Ακούμε για τόσε υποθέσει, ακούμε για, για άντρε που χτυπάνε γυναίκε, ακούμε για γυναίκε που συμπεριφέρονται περίεργα. Γενικά και για την σήμερον ημέρα εννοώ, λέμε ότι όλα πηγαίνουν σκατά. Αυτή η υπόθεση έγινε το 2013. Αυτό το παιδί ήτανε. ήταν 6-7 χρονών. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε γνωρίζοντα αυτό, βλέποντα και βιώνοντα αυτή τη διαδικασία με τον πατέρα του να μεγαλώνει για ένα χρόνο μόνο του, σχεδόν ένα χρόνο. Αυτό το παιδί, να πεθαίνει ο πατέρα του, να υπάρχουν αυτά τα δικαστήρια που όσο και να μην καταλαβαίνει τι γίνεται και να προσπαθούν να το κρύψουν, χαζό δεν είναι. Αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Καλή ώρα θα έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί από το 13 μέχρι τώρα, ένα podcast στα θα πέσει στα αυτιά του ένα άρθρο, ένα κάτι, θα δει την ιστορία. Καλά, σίγουρα θα την έχει δει και την θέλω, ιστορία. Όχι, και θέλω απλά να αφήσω στο σχόλιο το και περιμένουμε ότι αυτό το παιδί και άλλα τόσα παιδιά τα οποία έχουν υπάρξει μέσα εδώ τις ότι θα είναι κομπλέ και αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν κομπλέ σχέσεις Στη ζωή του. Θα είναι εντάξει άνθρωποι. Δεν θα δημιουργήσουν ποτέ κανένα θέμα γιατί δεν έχουν απολύτω κανένα ψυχολογικό. Εντάξει, τώρα σε αυτό μην το, το γενικεύει τόσο. Δεν το γενικεύω. Μην το γενικεύει. Όχι, το γενικεύω, Εγώ διαφωνώ αλλά... σε αυτό γιατί πιστεύω ότι οι άτομα τα οποία έχουν βιώσει τέτοιου είδου καταστάσει στη ζωή του, πρώτον, μπορούν να βοηθηθούν. Υπάρχει το κομμάτι τη ψυχοθεραπεία και το πώ θα αγγίξει το τραύμα το οποίο το έχει μέσα σου και μεγαλώνει με αυτό. Οπότε δεν πιστεύω ότι όλοι. Όσοι το έχουν βιώσει κάτι τέτοια, είναι by the book ότι θα βγουν αποβράσματα σε εισαγωγικά. Δεν μιλάω για και αποβράσματα. Ωραία, ότι θα βγουν περίεργοι άνθρωποι σε εισαγωγικά. Δεν ξέρουμε. Ναι, μεγάλο ποσοστό μπορεί να βγει, αλλά δεν θεωρώ ότι θα το πάθουν όλοι. Γιατί... Μα κοιτάξτε τώρα, δεν, είναι... δεν μιλήσαμε για 100% των περιπτώσεων. Απλά θέλω να πω σαν σχόλιο ότι περιμένουμε ότι αυτό το παιδάκι που θα μεγαλώσει θα είναι κομπλέ. Εγώ εύχομαι. Περιμένουμε ότι θα μπορέσει να μπει μέσα σε αυτή την κοινωνία και να είναι όλα τέλεια. Όχι. Και μετά θα αναρωτιόμαστε γιατί αύριο μεθαύριο συνέβη κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πολύ υποθετικά. Τέλο πάντων, ε, δεν θεωρώ ότι είναι υποθετικά. Ναι. Αν κάτι και σκεφτεί τα πόσα γίνονται, τα πόσα ε, μικρά ματάκια βλέπουν και βιώνουν πράγματα τα οποία αύριο μεθαύριο εμεί τα ψηλοπαρεξηγούμε και λέμε Μα πώ και γιατί το έκανε. Γιατί, γιατί υπάρχουν κλειστέ πόρτε και δεν ακούμε τα πάντα και δεν φτάνουν όλα σε τέτοιε καταστάσει όπω είπαμε τώρα που να δικαστούν. Πολλά μένουν στα χρόνια. Ναι, οκ. Okay. Πάντα θα υπάρχει όμως αυτός ο φόβος... και αυτή η ανασφάλεια, θα έλεγε κανείς... για παιδιά τα οποία ήταν μικρά... έχουν βιώσει ένα πολύ άσχημο σκηνικό βίας κατά βάση... και το πώς μπορούν να λειτουργήσουν μετά. Απλά πιστεύω ότι ειδικά στις μέρες μας... που η ψυχοθεραπεία παίζει τεράστιο ρόλο... και έχουν όλη πρόσβαση σε αυτή... ότι ίσως, ίσως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου. Αυτό. Μακάρι... Δεν είμαι σε αυτήν την πλευρά, μακάρι για αυτού του ανθρώπου να είναι όντω λίγο πιο εύκολο και λίγο πιο βατό το να ξεπεράσουν τα προβλήματά του. Απλά αλήθεια πιστεύω ότι η κοινωνία μας είναι έτσι όπως είναι σήμερα, γιατί μονίμως δεν μπορούμε να σταματήσουμε καταστάσεις σαν αυτές να συμβαίνουν. Ναι. Και όλο αυτό διαιωνίζεται μέσα από τραυματικές εμπειρίες και ψυχολογικά τα οποία δημιουργούνται από γενιά σε γενιά, άθελά τους τα περισσότερα. Δηλαδή, ένα πατέρα ή μια μητέρα δεν σκέφτεται ποτέ τι θα δημιουργήσω τώρα στο παιδί μου αν δολοφονήσω τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Okay. Αλλά όταν μεγαλώσει αυτό το παιδί, δηλαδή π.χ. τα παιδάκια, τα δύο τώρα στου αμπελόκηπου, sorry φεύγω από το θέμα, αλλά για να το κάνω σαν ερώτηση, αυτά τα δύο παιδάκια που κοιμώντουσαν στο ίδιο σπίτι με την νεκρή του μάνα, γνωρίζοντα το αυτό μεγαλύτερα, όταν θα μεγαλώσουν, θα είναι κομπλέ nee, στην όχι. ψυχολογία του. Όση δουλίτσα και να κάνουν. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα είναι, δεν θα είναι. που δεν λέω ότι αυτή, αυτά τα δύο πεδάκια θα γίνουν κακοί άνθρωποι. Ναι. Μέσα στο ιδανικό μυαλό μου, θα ήθελα να σκέφτομαι ότι θα γίνουν πολύ καλύτεροι Ναι, και εγώ ότι, γι' αυτό τα λέω αυτά. Αλλά... Από ότι ο πατέρα του ή από ότι οι καταστάσει. Αλλά επειδή δείχνει το πράγμα ότι η κοινωνία και το πώ ε, έχουν οι καιροί δεν βοηθάει, γιατί μονίμω σε μπουκώνει προβλήματα. Έχει ήδη τα δικά σου, ωραία. Πάρε και άλλα 25.000 προβλήματα να σκέφτεσαι, για να μην μπορέσει να βγει από τη λούπα τη δικιά σου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να, να συνεχίζει η κοινωνία να ζει. Με όλο αυτό. Και καταλήγουμε σε όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα στου δρόμου και κάθε μέρα στι ειδήσει. Yes. Αυτό θέλω να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να εύχομαι για το καλύτερο. Και θέλω να πιστεύω ότι σίγουρα τα τραύματα δεν κλείνουνε, αλλά σίγουρα μαθαίνει να ζει με αυτά και κάνει τη ζωή σου καλύτερη. Σωστό. Αυτό. Σωστό. Και μακάρι όλοι να το σκέφτονται έτσι. Μάου. Μα... Τι να αφήσουν λοιπόν. Όσοι φτάσατε μέχρι αυτό εδώ το σημείο για δεύτερη φορά, <laughs> μπορείτε να αφήσετε ένα emoji officer που έχει του αστυνομικού μην τον περιδέψετε με το διντεκτιβάκι. Όχι, όχι, τους αστυνομικούληδες. Τι είπες? Τους αστυνομικούληδες. Τι πήγες να πεις? Τους μπάτσους. <χει> αστυνομικούληδες. Οκ, okay, ναι, να αφήσετε. Γιατί κάνανε γρήγορα τη δουλειά και γιατί, ήτανε και για <χει> okay, γιατί ήταν μπάτσα αστυνόμος. Γι' αυτό. Αστυνομό γιατί μπάτσος. Μπράβο. Ήτανε... Αστυνομπάτσος. Την... τέλος πάντων, <laughs> γιατί έκανε καλά τη δουλειά του <laughs> τέλο πάντων αυτό, <laughs> αυτό Χώνει ρίμες. Ναι, θα ήθελα να χώνει αβέρτα, αλλά δεν Τέλεια Τέλεια, Τέλεια. Οπότε. Μέχρι Οπότε. το πρωτό... Οπότε Κάτσε βγιάζεσαι Τι νάμι. Οπότε Οπότε Να τους ενημερώσουμε, ρε παιδάκι μου, λίγο Ρεύ. Αυτός που ακούει είναι ο ναι Το... Πέ τα κλείσει ή πες τα. Ναι, πες λίγο <laughs> Το επόμενο επεισόδιο, όπω προείπε στην αρχή, θα είναι το τελευταίο του χρόνου. Ναι. <laughs> Κάνει έτσι γιατί θα πάρει άδεια. Ναι. <laughs> και μετά θα έχουμε από τη νέα χρονιά την πρώτη βδομάδα. Όχι, το είπε και ο κλείς. Αφού τη συμφώνησε. Δεύτερη, συμφώνησε. Δεύτερη, <laughs> τη δεύτερη βδομάδα. Την πρώτη. Τη δεύτερη. Μετά τι 6 του μήνα θα βγάλουμε επεισόδιο. Μετά των φώτων. Ναι, ναι, ναι. Θα είμαστε την πρώτη τρίτη των φώτων. 7 του μήνα, τα Γιανιού. Εμεί θα είμαστε εδώ να σα κρατήσουμε παρέα. <laughs> Εμεί, εμεί. Την μέρα που θα γιορτάζουν οι Γιάννη και οι Γιάννηδε, εμεί θα είμαστε εδώ και θα σα κάνουμε παρέα. À, να έρθετε στο επεισόδιο να σα πούμε χρόνια πολλά. Έτσι, να έρθετε. Αλλά... Αλλά. Μέχρι εκείνο το επεισόδιο και μέχρι το τελευταίο επεισόδιο του χρόνου. Ναι. Εγώ είμαι η Μαρία. Εγώ είμαι ο Γιώργο. Και μαζί είμαστε. Και οι Crime Groover's. Χρόνια πολλά και γεια σα. Τα λέμε ξανά. Πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και γεια σα. <laughs> Φιλούρε! <nerede> αυτό δεν ήταν. Ξαναπέστε αυτό. Όχι, όχι αυτό. Ξανά. Μπάι. Τι έγινε, το είπα. Πιο τράβα το λίγο. Ξανά. Μπαι. Φιλιά. Άμεσα στον τόπο του εκκλήματο για να εστιάσουν λεπτομέρως στη σκηνή του. Για να. Πάω. Όπως αποκάλυψε η εξέταση, το θύμα, υπέστη μια φρυπα... Μια φρυκή... Δε δε. <laughs> Όπως αποκάλυψε... <laughs> Τι λένε, γιατί γελάς? Όπως αποκάλυψε η έρευνα... Η εξέταση. Δεν... Η εξέταση, συγγνώμη, <laughs> Δεν ήξερε τον αυσικά. <laughs> Αυτή ήταν η καρέζη! <laughs> Σωστό. <laughs> Ποιο δεν ήξερε την <laughs> πλάτη. Το open me... <method>, open me... Open me... Open Κάτι, τέλος <laughs> πάντων με πρωτοφανέ μύθο μύθος όχι μίσος ναι μύθος κινηλός η υποψίες πλέον στράφηκαν στον κοφαλάλο σύζυγο της γυναίκας καθώς και στην ετε... καθώς και στην 60 μα η υποψίες πλέον στράφικαν στον κοφαλάλο σύζυγο της γυναίκας καθώς και στις 40 η υποψίες πλέον στάφη... Έλα, Κουράγιο Η κουνιάδα παραδέχτηκε Ότι η ίδια πυροβόλησε τον αστυνομικό Τέσσερις φορές Όμως μόνο δύο σφαίρες βρήκαν το στόχο του Θα μιέσει Να μην το Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικηκογραφία δικ... Δικηκογραφία Η δικηκογραφία. Η δικηκογραφία η Ο <laughs> Λούι. <laughs> Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία Κακουργιο... Κακουργιν... <laughs> σε βάρος του <laughs> Στις 10 Οκτωβρίου του 2014, οι δύο γυναίκες κάθισαν στο εδόλιο του Κατουκ... <laughs> γιατί... <laughs> <laughs> γιατί... Γιατί... Κουλίκο <laughs> <laughs> μείνει μικρότριβα... Γιατί όχι. Τώρα. Έτσι θα το διαβάζω. Είμαι λυπής. Όχι. Τα ψυχυλάκια του. te la ver, Sí, Me me trabas. <coughs> <coughs> <tis deca>. <coughs> <coughs> Στις 10 Οκτωβρίου του 2014 οι δύο γυναίκες κάθισαν στο Υγη δύο Από το Υγη δύο Τις 10 Οκτωβρίου του 2014, οι δύο γυναίκες κάθισαν στο ειδόρυο του κακουριωδικίου Κέρκυρας. Στην έναρ. Δεν πρέπει να πάρω αέρα, ρε. Είναι. Είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω, δεν πρέπει να γελάμε. Δηλαδή αυτό είναι το γέλο, είναι πηγή ζωή. Ναι, αρχίζω. Άρα. Πού διαφωνείτε. Γιατί να είναι φλόβου. Τέλος, το έγκλημα αλλά και η δίκη του εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινωνία, καθώς η υπόθεση αποκάλυψε πτυχές μίσους, πάθους και οικογενειακών εντάσεων που κατέληξαν σε μια τραγωδία με πολύ μεγάλες συνέπειες. Τελειώσες. Ξαναδιάβασαν το τελευταίο, το τέλος, με λίγο πιο αργό διάβασμα και λίγο πιο τέτοιο για να κλείσουμε το... Hello. Εμείον μηδέν εβδομηταπέτει. Το εγγυμά μου. Δεν